Oh, my Ανάγκη. Ανάγκη εθνική και επιτακτική. Να ζητήσουμε και επισήμω από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης που από κοινού δημιουργήσαμε. Έχω ήδη δώσει εντολή στον Υπουργό Οικονομικών να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Και οι εταίροι μας θα συνδράμουν αποφασιστικά ώστε να παράσχουν στην Ελλάδα το απάνεμο λιμάνι που θα μας επιτρέψει να ξαναχτίσουμε το σκάφο μας Με γερά και αξιόπιστα υλικά. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη πορεία. Μια νέα Οδύσσια για τον Ελλήνιο. Λοιπόν, εγενισμό. εδώ είμαστε, γεια σα. Με τα τεχνικά. Ναι, ε, ε, με τέτοια τέτοια Ήταν, Δεν ακούστηκε πάλι ο Γιώργο. Έχουμε ένα θέμα με αυτό, ακούγεται μόνο. Ακούστηκε μία και καλή. Ναι. Πριν από πέντε χρόνια. Θέλαμε να ξεκινήσουμε έτσι, σαν σήμερα ανακοίνωσε την. Ε, το μνημόνιο. Σαν σήμερα πήγε ταξίδι στο Καστελόριζο, Πήγε να γιορτάσει τη γιορτή του εκεί στο Καστελόριζο και ε, δημιούργησε μια γιορτή για όλη την Ελλάδα. Πέντε χρόνια κλείνουμε και από ό,τι φαίνεται θα κλείσουμε πενταπέντε χρόνια. Μπορεί και παραπάνω. Η γιορτή του Αγίου Γεωργίου απέκτησε άλλο νόημα. Μπορούμε να το πούμε και έτσι. Ναι, το μνημόνιο απέκτησε, το Δουνουτού απέκτησε άλλο νόημα γιατί ήρθε για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Γενικώ η ζωή μα. Η, η ανθρώπινη ζωή απέκτησε άλλο νόημα. ύπαρξη, αξία. Γιατί τα έκανε αυτά ο Γιώργο, ξέρει. Ήταν σαν διέξοδο. Όχι. Α, Α, γιατί ήρθε γιατί... η προηγούμενο καραμαλή που θέλει να την κατάσταση. Ω ημίτη. Παροχημένο, σε βλέπω. Όχι, όχι. Το θέμα είναι τα έκανε όλα αυτά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 Εντάξει, δεν είναι λίγο. Δηλαδή, ε, αν θέλει να αναδείξει και άλλα νησιά, τι θα πάθει χώρα άλλο. Ε? Τι άλλο θα πάθει χώρα, Αν θέλει να αναδείξει και άλλα νησιά. Ό,τι Α... αναδεικνύει καταστρέφεται. Α, παπά. Πα. Αλλά σκέφτεστε κανεί, ποιο άλλο μάλλον θα μπορούσε και χρόνια, πολλά και πολύ χρόνος Α, Να ναι, ναι. τα εκατοστήσει, να, να τα χιλιάσει, γιατί είναι τόσο πολύτιμο για τον τόπο, οπότε. Αν και διαβάζω διάφορα στεναχωρία στην οικογένεια, δεν ξέρω αν ισχύει. Το διέψευσε. Όχι τον παράδεισ το έλεγα έτσι. Το Απλή συμφωνία χαρακτήρων. Τώρα. Τώρα. Δηλαδή, τη πήρε 30 χρόνια τη άντρα να καταλάβει τι. Μπορεί να τέλει. ήταν μια συναισθηματική ασάφεια. Και τέτοια. Και τέτοια. Κοίτα, αν κρίνω από την μνημονιακή ασάφεια, ψηλοκαλά πάντα πράγματα. Ah, η ασάφεια βοηθάει, όπω έχουν πει οι όπως εδώ κυβερνώντε, σε σχέση με και όλα τα υπόλοιπα. Έγιναν πολλά μετά την 23η Απριλίου του 2010. Έγιναν πάρα πολλά. Δεν χρειάζεται να τα περιγράφουμε. Γίνονται ακόμα. Ζούμε μέσα σε αυτό το καζάνι. Δεν Όχι έχει όλη. κάτι. Δεν ζούμε όλα τα τελευταία πέντε χρόνια. Είχαμε και διάφορε μέσα σε αυτά τα πέντε χρόνια. Ναι, είχαμε πολλέ απώλειε. Είναι αλήθεια. Ε, ε, όμως ε, κάποιες δηλώσεις έχουν μείνει μία θα διαλέξουμε από τον Πολύχρονο Γιώργο την είχε πει εκεί στην αρχή του μνημονίου Βασικός μου στόχος σε αυτή τη δύσκολη περίοδο να μην υπάρχει οικογένεια χωρο, χωρίς τουλάχιστον έναν εργαζόμενο να μην υπάρχει οικογένεια χωρίς εισόδημα Το κατάφερε Αυτό είναι αλήθεια Χωρίς ένα εργαζόμενο Και χωρίς Αυτή εισόδημα. η ωραία διατύπωση Ο Γιώργο Παπανδρέου. Αυτό βέβαιος... ήταν πριν του δώσει το μισθό του άλλος. Ναι, όχι, σύνταξη ήταν. Τι σύνταξη. Ένας συνταξιούχος. Πριν, πριν του δώσει. Τον οποίο τον έχει βρει κανείς αυτόν. Καλά, έχουν περάσει χρόνια, μπορεί να μην υπάρχει πια. Ε, αν τον είχε βρει κάποιο, σίγουρα δεν θα υπήρχε αυτό ο συνταξιούχος ο οποίο ήθελε να, να σα θυμίσουμε ότι τον είχε βρει τον Γιώργο και τέλο. Και ο Γιώργο βρήκε έναν συνταξιούχο και μου λέει: πάρε τη συνταξή μου για να σωθεί η χώρα. Του την πήρε. Και άλλα του την, πήρνε, την ναι, πήρε. αλλά την πήρε και να. Από άλλο 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχου. Και στον Τσίπρα δεν υπήρχε. Ένα προσφέρθηκε ναι. και στον Τσίπρα ένα άλλο. Αυτό που πιάνουν έναν πρωθυπουργό και του λένε: Για χαβαλέ του το λένε, yeah. και άλλοι το κάνουν επιχείρημα και καλά για να πείσουν του. Υπόλοιπους. η χώρα είναι σε καλύτερη φάση από το 10 ή σε χειρότερη. Εσαι καλύτερη. Ναι, να, και μόνο το έργο είναι. που κάνει ο Σαμαρά αυτά τα δυόμιση χρόνια. Mm. Συγγνώμη, στην ΕΡΙΤ τρολάρουν τρομερά την ημέρα. Τι έτσι. Καστελόριζο. Έχουμε. Γαλάζιο πύλερο. <laughs> το μεγαλύτερο <laughs> και πιο εντυπωσιακό τηλεόραση. Ενάλυο πύλερο τη Ελλάδα. Το μένουμε Ελλάδα. Το Ελλάδα. Σήμερα είπαν να πούνε για το Καστελόριζο. Ε, ναι, γιατί. Ο καθένα ρωτάει από, από το μετερίζει του. Σωστό. Βοηθάει όπω μπορεί. Είμαστε σε καλύτερη φάση από ότι τώρα. Είμαστε, παιδί μου, και μόνο το έργο που κάνει ο Σαμαρά τα δυόμιση χρόνια. Τα λέει ο ίδιο για τον εαυτό του και το έργο του. Δεν το πιστεύει. Καλό ο Σαμαρά. και κάνει κι αυτό τηλεόραση 20 χρόνια θα το Καλώ και ο Τσίπρα. Σαφώ είμαστε σε καλύτερη φάση, δηλαδή η ανεργία είναι, έχει μειωθεί, τα κλεισμένα μαγαζιά έχουν μειωθεί. Καλά, έχουμε και τρει μήνε ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Η μισθή που είναι σε καλύτερη φάση. Ανεξαρτήτω ΣΥΡΙΖΑ, εγώ δεν με νοιάζω ΣΥΡΙΖΑ, λέω γενικώ πέντε χρόνια μετά το μνημόνιο. Γιατί μα λέγανε θα μπούμε για δύο χρόνια, θα βγούμε και, και, και. Έλγε ο Σαμαρά για δύο χρόνια μετά θα αρχίσει η ανάπτυξη. Την, τα έλεγε και χθε το βράδυ βέβαια. Θα τα ακούσουμε στην πορεία. Είμαστε σε καλύτερη ή σε χειρότερη. Λε σε χειρότερη, φαντάζομαι. Προσφέρει να εκμεεύσει. Σε χειριστή. Χθε δεν είχε λεφτά στι 8 και τα βρήκε στι 9,5 ο άλλος. Το λε και η ικανότητα μια κυβέρνηση. Συγγνώμη κιόλα. Το λε και η ικανότητα που τα βρήκε σε που... μια ναι. μισή ώρα από το γραφείο, από το σπίτι στο γραφείο. Ο μάγο του Σανκάρα σκίζει τα πτυχία του. Εσύ γιατί ποτέ στο γραφείο δεν βρίσκει τίποτα άχρηστε. Δεν ξέρω να ψάχνει. Και ο Μάρδα βρίσκει 400 εκατομμύρια. Τέτοιοι είσαστε. Όλο λόγια και γι αυτό φτάσαμε ο Στρατούλης νομίζω τα βρήκε Ο Στρατούλης τα βρήκε <laughs> <laughs> Το θέμα είναι γιατί δεν τα βρίσκει και ο, ο Μάρβας Ποια τα μία τα κλαίνε Αυτό είναι το θέμα Άστο, ο υπό υπό υπό υπό ξέρει, υπό και άλλοι, άστο, άστο μη το συζδάμει Γιατί πέντε χρόνια μετά νομίζω γίνεται υπό τις καλύτερες συνθήκες Ο εορτασμό τη επαιτίου εισόδου Δούνου του μέσω του Καστελό Ρίζου Όμως ε, υπάρχουν κάποιοι που δεν περνάνε καλά okay. Όπως επιχειρηματίες Αυτού του τόπου Τώρα στην αρχή και λόγω μνημονίου πρέπει να το πούμε. Αυτοί δεν αυτό. είχαν εθελοντικά φορολογηθεί. είχαν οι εφοπλιστέ. Οι εφοπλιστέ, οι Και ο, ο, ο Είχαν πει και ο Θεό, φαντάζομαι θα έχουν δώσει τα 400 εκατομμύρια, ε, γιατί έχουμε και κυβέρνηση αριστερά. Το είχαν πει οικειοθελώ πριν ή επικυβερνήσει αριστερά δεν θα είναι πια οικειοθελώ. Για τον δεν λέτε! Αυτό πάνω σου πω. Α, Τώρα άρχισε να λέω επίση. Συγγνώμη, το προλάβω πριν. <laughs> Αυτό το κόλμα τι δεν λέμε για τον Πόμπολα. Ε, επειδή το γράφουν. Να μην πω Ναι, το γράφουν συνέχεια. Από χτες, Από εδώ βγήκε. Τέλο πάντων, είναι ωραία όλα αυτά. και Και τον αφήσανε, αλλά τέλο πάντων. Τίποτα απ' όλα δεν έγινε. Αν ήταν αληθή με έναν, μπράβο, αλλά νομίζω με δύο εκατομμύρια δεν λύνεται και δεν είναι μόνο ένα. Και δεν θα όποτε πιάνουν έναν ή όποτε ένα. Δεν είναι ένα στην οικογένεια, δεν είναι. Ναι. άλλου οικογένειε. Όχι, γενικώ δεν δύο εκατομμύρια. Η λίστα Λαγκάρδη έχουν κάνει κάτι υπολογισμού για κάτι δι. Να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και όποιο κάνει τέτοιου τύπου. Τα ανδραγαθήματα, ανδραγαθήματα αδείλωτα χρήματα, γιατί γι' αυτό δεν είναι κρεμότητα φορολογική που έλεγε η Τρέμ Δεν είναι μια κρεμότητα. <laughs> κρεμότητα μπορεί να έχω εγώ. Μπορεί να έχει εσύ που και πάλι δεν τη λέει σε κρεμότητα. Το λέμε χρωστάω στην εφορία. Πάλι δεν έρδοσε, λέει κανεί σε κρεμότητα. Ένα 800 έδωσε. Ουπ, έβγαλε και 200 χιλιάρικα. Κέρδο. Όχι, ε... θα δώσει και τα άλλα. Είναι ένα διακανονισμό, ένα σύστημα. Δεν, δεν το ξέρω ακριβώ. Το θέμα είναι δεν θα πανηγυρίζουμε με έναν. Μπορεί να είναι και για ξεκάθαρο. Όχι, θα, θα, θα γίνει αρχή. Με Γιατί δεν τα λες τα καλά της Να γίνει η αρχή. Να γίνει η αρχή. Αλλά, Εσείς που βιάζεστε. Στο τρίμνο, να! να σου μάζεψε. <laughs> Όχι στο... κανατσικό. <laughs> Δύο εκατομμύρια στο τρίμνο. Σιγά-σιγά. Εν μεταξύ, πέρα από την κυβέρνηση που, και τη δικαιοσύνη που πρέπει να λειτουργούν, δεν το Προ και όποιο είναι να τον πιάσουν, να τον φωτίσουν, να του πάρουν τα χρήματα, τη φυλακή, το λιγότερο. Ε, το θέμα είναι του πώ το παρουσίασαν τα μέσα ενημέρωση και κυρίω το Μέγκα. Το το παρουσίασαν Αυτό είναι ενδιαφέρον. Καταρχήν είναι ακρεμότητα, όπω είπε και ο συνήγορο. Ο κύριο Δημητρακόπουλο είναι μια εκκρεμότητα. Το είναι αδίλωτο ή... χρήμα είναι. Δεν είναι εκρεμότητα, Είναι κακούργημα. Εντάξει. Όχι εντάξει. Κακούργημα. Είναι κακούργημα. Κακούργημα είναι κάποιο που δεν τα ξέρει. Ξέρει όμω τι. Το κανάλι του κυρίου Μπόμπολα, όταν δεν πλήρωνε διόδια ένα έρμο, έκαναν επανάσταση κάθε βράδυ από τι δερμάτινε πολυθρόνε γιατί δεν πλήρωσαν αυτοί. Στην ίδρα. Στην Ε, οι ταβερνιάριδε έκαναν επανάσταση που δεν πλήρωσαν. Δεν έκοψαν αποδείξει. Εδώ 4 εκατομμύρια. Αυτό έχει βγει, δεν ξέρουμε και τα άλλα. Είναι αδήλωτα. Φαντάσου τι γίνεται παραπέρα. Και γι' αυτό είναι φορολογική εκκρεμότητα και μάλιστα όπω επιτρέμει, Θα ακούσουμε τώρα και τι άλλο. Ναι, πριν, αλλά όλα, ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ για τα διόδια να, να τιμωρηθούν. Ή το, το ΠΟΚΟΕ δεν το ψήφισε. Μετά, με... <laughs> <laughs> όλα μαζί. <laughs> <laughs> Η ασυναρτησία ξεκινάει από εδώ. <laughs> Ούτε την πάσατε, πιάνει Την κράτησε για μετά Εντάξει. για να παίξουμε Πα, την τρεύμα. Τι απ όλα θα γίνει, Φνόξη. Όλα μαζί. Τι δι... ρούχο είναι, ποιο τη διαλέγει το ρούχο, μπορεί να μου πει κάτι τέτοιο. Στο online. Στο δελτίο είναι 9 τζόβενο. Ναι. Το βράδυ πάει και φορά αυτά τα έντονα. Μήνε τα σόβρακα χθε που φορούσε τα κάναμε μεταξύ Αυτό είναι από ζύπ από κάτι τέτοιο είναι. Το, πάνω. Είναι. Πάνω. το πάνω. Τίποτα, είναι από αποκαλύματα. Έχει μαζέν. κλείσει ένα ήδη νεοτερισμό πρικό, μάλλον ήδη πρικό νεοτερισμό. Στο σπίτι του άκη πάνε και ξεσηκώνουν τι κουρτίνε και όλα Όχι, όχι, Α. δεν είχε τέτοιο άκη. Αν είχε δει τι φωτογραφίε, ήταν πολύ. Το. Σε 9 πήγε πένια προ Λοιπόν, η Όλγα Τρέμι χτε, άκουπο μεταξύ άλλων, αφού είπε την είδηση, αλλά πώ την είπε. Αίσια έκβαση είχε <σομίως> η ταλαιπωρία μπουρμπουρ, γιατί έδωσε ο επιχειρηματία. Αλλά μετά βγαίνει και το συμπέρασμα για την επιχειρηματικότητα και πώ πρέπει να λειτουργεί δημοκρατία. Ο τρόπο χειρισμού τη υπόθεση πάντω και η εξάντληση κάθε αυστηρότητα στο πρόσωπο ενό επιχειρηματία ο οποίο είναι σε διαδικασία διευθέτηση των υποχρεώσεων του επιχειρήθηκε να σπηλωθεί η προσωπική και επαγγελματική του εικόνα δημιουργεί προβληματισμό. Επίση τέτοιου είδου χειρισμοί προκαλούν ανησυχία αλλά και δυσπιστία στον επιχειρηματικό κόσμο καθώ πλέον αρκεί μια φορολογική εκκρεμότητα η οποία μάλιστα έχει αναγνωριστεί και είναι σε φάση διευθέτηση ώστε να προκλη στο Λεωνίδα Μπόμπολα Επιχειρήθηκε να σπηλωθεί η εικόνα του, όταν αλήθως. κάθε βράδυ στα τρία από τα πέντε χρόνια του Μνημονίου, γιατί είναι διαφορετικά τα τελευταία δύο χρόνια και καλά λίγο αντίσταση τάχα μου, στα τρία πρώτα χρόνια Η εισπήλωση που έβγαινε από το συγκεκριμένο δελτίο προς όλες τις κατηγορίες που βγαίναν στον δρόμο διεκδικούσαν, δεν μπορούσαν να δώσουν, ήταν μοναδική. Έχει γράψει στην ιστορία και γι' αυτό και τα νούμερα του Μέγκα και γι' αυτό ο ξεπεσμός και γι' αυτό και γι' αυτό. Έλυσε. Αλλά εδώ όμως επιχείρηση εισπήλωσης Του επιχειρηματία, επειδή σύμφωνα με τον νόμο ναι, είχε κάνει με ένα διακανονισμό και θα πήγαινε 30 του Σχεδόν μήνα. Και ανθρωποφαγή ναι. είναι αυτό πια, έλεγα. Σταμάτα πια. Δεν μα λένε. Τι ανθρωποφαγή στου ανθρωποφάγου. Σχέση έναν άνθρωπο. Είναι ανθρωποανθρωποφαγή αυτό. Τρό του ανθρωποφάγου. Ω άνθρωποι, αν θεωρήσουμε ότι είμαστε. Εδώ λοιπόν, Ελληνοφρένα, με αυτά τα ωραία. Επίση είχαν κάνει και θέμα ποιο δεν πληρώνει τα διόδια, θυμάσαι. Μεγάλα θέματα. Ποιο δεν πληρώνει τα διόδια και δεν είναι σωστό. Και ένα να... πρόστιμο που θα έρθουν και εκείνε εδώ τώρα επιχειρήθηκε να σπηλωθεί. Η εικόνα και η επιχειρηματικότητα. Αυτό ότι έχουμε και πολλοί επιχειρηματικότητα σε αυτόν τον τόπο και ξέρουμε ακριβώ πώ λειτουργεί η επιχειρηματικότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό που αν δεν είναι κρατικό δίτημα και ξέρουμε πώ έχουν δημιουργήσει και επιχειρηματίε σε αυτόν τον τόπο. Οι περισσότεροι και οι πιο ονομαστοί. Αν δεν ήταν το κράτο από πίσω, και δεν κάτω, θα υπήρχε κάτω. επιχειρηματικότητα. Σε, στο μεγαλύτερο βαθμό γιατί υπάρχουν και κάποιοι που το. Παλεύουν όπως το παλεύουν με ένα κράτο κτλ. Θα δώσει πίσω, θα είναι δικά του, ή θα πάρει δάνειο πάλι. Δεν θα δώσει πίσω. Μην πάρει δάνειο αυτό σκέφτομαι. Γιατί θα του το, δεν το δώσουν, δεν θα το δώσουνε. Ήταν αυτό γιατί βγαίνει Βαλαβάνη χθε όταν κόπηκε το ρεύμα <laughs> στην εφορία πλούτου, <laughs> όπω τη λένε. Βγαίνει Βαλαβάνη σε ένα κανάλι και λέει: Και ήρθε ένα επιχειρηματία να δώσει δύο εκατομμύρια και δεν λειτουργούσε το ρεύμα και το χάσανε. Δεν ξέρω, ήταν αυτό. <laughs> Γι' αυτό και έγινε όλο αυτό το θέμα. Ήταν και οι δείοι στην οποία πολυκατοικία είναι διαχειριστής ο Φουστάνος. Να, δεν το... υπάρχει αυτό στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Έτσι, όλα, όλα μαζί. Έβλεπα χθε και βλέπω τον Φουστάνο. Και λέω τι έγινε, lifestyle με στο Δελτίο, ξαναρχίσαμε. Όχι λέει είναι ο διαχειριστής της πολικατικής mm. του Βοβού η πολυκατοικία, mm. Που είναι διαχειριστή ο Φουστάνο και έχει 100 διαμερίσματα, γραφεία προφανώ και δεν τα πληρώνουν. Είχε το δράμα του και ο Φουστάνο ω διαχειριστή. Ω μπλε κοντόλεκα. Δεν είναι η χώρα, δεν υπάρχει. Και πάει του... ο Φουστάνο και λέει δώστε μου για το καλοκαίρι. Έχει για μαζέψει το πετρέλαιο. από ένα εκατομμύριο, μπράβο αυτό. Θέλω κι εγώ να είμαι στην πολυκατοικία του Φουστάνου. Δώσετε να έρθει ο Φουστάνο και να λύσει. Ελάχιστον και ο Φουστάνο να σου πει ότι ρώμπτε Σάμου και να σου λέει <laughs> τα κοινόξε, θα δροκόψω το ρεύμα. Και να είναι και η εφορία που δεν δίνει. Η οποία εφορία έδινε. Αλλά δεν δίναν Σε πιέζει. Ο βοηό μπορεί να μην μένει στο κτίριο. Το έφτιαξε το, το, το αριστούργημα και έφυγε. Θα τον διώξουν το σαμαρά, θα τον διώξουν από τη συγκρούση ο βοηό. Τι θα κάνει, τι γίνεται, τα τι γίνεται. Βάλε το φουστάνο διαχειριστή okay. να βάλει okay. Νέα Δημοκρατία. Πριν λίγο καιρό και το βοηό δεν είχαν μαζέψει από <laughs> <πιστεύει> τη Νέα Δημοκρατία. <laughs> <laughs> Η χώρα δεν περιγράφεται <laughs> με <laughs> τίποτα. Όλο αυτό που ζούμε δεν περιγράφεται. Κάποιε πτυχέ αναδεικνύουμε και ό,τι γίνει. Πάμε στι πρώτε διαφημίσει και εδώ είμαστε. Δύο ανακοινώσει γρήγορα-γρήγορα. 18η εθελοντική αιμοδοσία των πανθήρων. Σάββατο 25 Απριλίου από τις 10.30 στις 2 αίθουσα Πεντζαρόπουλο εντός στα δύο πανιωνίου Που αλλού, στην Ιασμίδα, στηρίξτε την Τράπεζα Αίματο τη Πανιόνια Οικογένεια μα. Το στέλνουν εκεί, γιατί στου K20 είμαστε χορηγοί επικοινωνία, στη μικρή ομάδα, και μα στέλνουν ανακοινώσει. Το είπαμε, όσοι θέλετε πηγαίνετε, κάνουν και εξωσχολικέ δραστηριότητε. Λοιπόν, στο Γιώργο ήταν άνθρωπο του Μόχθου εκείνο. Μα διευκρινίζει. Έτσι και πει. Ένα άνθρωπο του Εμείς Μόχθου. Εμεί τι είπαμε. Δεν είπαμε. Ένα που έκανε Έτσι κι αλλιώ έχουν γίνει όλα ένα άνθρωπο του τα Μόχθου κτλ. Τι σήμερα το απόγευμα. Το πάμε έχει συγκέντρωση στην πλατεία κλαθμό για του μετανάστε και όλα αυτά που γίνεται. Πνίγουν του λόγου στη Μεσόγειο Φωνιάδε λυστέ υποκριτέ είναι οι Ευρωπαίοι εμπειρία, το σύμφωνα ε... που την ανακοίνωση. 7 η ώρα στην πλατεία κλαθώνων θα πάνε στα γραφεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση 5η 23. Ένα ώρα που θα διαβάζουμε και ένα του άδωνη, που βγαίνει κάτι να διαδηλώσει. Και... Αγκαλιά μου, αγκαζέ με το, το Χριστορχία. Και έχει τώρα το... και δύο λόγου να υπερασπίζει επιχειρηματίδα. Τον ίδιο επιχειρηματία πάλι. Ναι, ήταν να δει. Και θα αναγκάζεσαι άδονη χρυσοκοίδη στο βορράκι να υπερασπιστούν τον επιχειρηματία και τι εταιρείε. Του... Τα διόδια, να θυμηθούμε ποτέ αυξηθήκανε... που δε, που όμως δεν αυξήθηκαν 100%. Που όμω δεν πήγαιναν σύμφωνα με δήλωσή του τα λεφτά στην τσέπη ναι, ναι, ναι, επιχειρηματία. Που πιθανόντουσαν. Δεν ξέρω τι γίνεται. Εκείνη η σύμβαση αστική οδού έχει λήξει. Όλα καλά. Δεν Εντάξει, δεν θα είναι, ναι, την δεν έχουμε ξέρω, για άλλα χιλιά χρόνια. Τώρα η αριστερά θα τα λύσει. Να Λοιπόν, μά, καλά, αυτό θέλω Το το αυγό. Το, αυγό, το ναι, ναι, είδα ναι. Και, και στο αυγό γωνία το το θα βρει για να κατηγορήσει τον στο καλά Twitter μούλι. μια σιριζέα. Δεν, σιριζέα. δεν ξέρω τι, Είναι όλοι Ναι. Μπορεί να Όχι είναι. δεν είναι μαζί μας, είναι ο μετά την δεν μαζί μα είναι Τι θα έλεγε, Κιάλια Ανακήρυξη. Όχι, μα πέθανε. Και Τζόβερο να ξέρει την για τα γωράκια, τα πιπίνια. <συσίλια> ναι, ναι, ναι, για να ναι, ναι μπερδεύτηκαν. Πιπίνι, εντάξει, καμία αντίρρηση γιατί τρέμει. Ο Σαμαρά χθε ήταν το βράδυ λοιπόν στο online. Μεγαλούργιο Σαμαρά, δεν τα προλάβαμε γιατί πολλοί λέγανε δουλεύει για μα. Όντω δουλέψανε για μα. Κάποια στιγμή είναι εκεί ένα δάσκαλο, έτσι ξεκινάει κιόλα, ο πρώτο που ρώτησε και λέει τα θέματα τη παιδεία. Λιποθυμίε παιδιών, λίγο προσωπικό, ενσωματώσει σχολείων. Αυτά που ξέρουμε λίγο πολύ να γίνονται στην έτσι κι αλλιώ χάλια πεδία. Τα τελευταία 40 χρόνια. Χασμουριόταν Σαμαρά. Φωτειά Χασμουριόταν. Όχι ακόμα. Απάντησε ο Σαμαρά. Για ποιο θέμα απάντησε όμω. Υποσυντιζόμενοι μαθητέ. Ο εκπαιδευτικό, ο δάσκαλος τη τάξη, καθημερινά γίνεται δέχτη περιπτώσεων μαθητών που υποσυντίζονται. Γινόμαστε δέχτε γονιών που ζητούν ένα μεροκάματο ή τρόφιμα για να σητήσουν τα παιδιά του. Αυτό δεν συνάδει με την ευημερία των αριθμών. Α πω εισαγωγικά τη λέξη ευημερία τη 13-14. Mm -hmm. να ακούσουμε την απάντηση. Το δέχομαι ότι η λιτότητα μπήκε παντού. Δέχομαι ότι η λιτότητα επηρέασε του πάντε. Πρέπει όμω και εσεί να δεχτείτε ότι γινόταν σε πολλά μέρη ένα πάρτι Σπατάλης Θα σα πω για παράδειγμα ότι υπήρχε πάρτι, ίσω όχι στα σχολεία, υπήρχε σίγουρα στα νοσοκομεία, υπήρχε σίγουρα στα φάρμακα. Μπορώ να σα πω ότι υπήρχε πάρτι με τη συντάξη Μάιμου. Η ερώτηση ήταν για τα σχολεία. Από κάπου όλα. Και άρχισε να λέγεται τροκτικά στην υγεία. Ναι, σαφήνεια το λε αυτό, λογική. Και κυρίω ξέρω τι λέω γιατί σε πολλά από αυτά που κάνα στην παιδεία δεν υπήρχε λόγο να τα κάνουνε, δεν είχε οικονομικό αντίκρι, αντίκρισμα. παρόλα αυτά τα κάνανε για πολύ συγκεκριμένου άλλου λόγου. στο Το ηθικό, αντίκρισμα. αυτό ακριβώ. Γιατί πρέπει να καταστραφεί ακόμη και αυτή η κουτσουρωμένη παιδεία που υπήρχε. Η απάντησή του εδώ με θάρρο ήταν τα τροκτικά, το καταλαβαίνει και ο ίδιο σου μιλάει. Λέει όχι στην παιδεία, αλλά στην υγεία όμω. Δεν λε πω άφησε, άφησε τέμπε και ο Βαγγελάρος να πει την ερώτηση, ο άνθρωπο. Ηταν γιατί... ελαφρώ πιο μαχητική από τη συνέντευξη στην Νέριτ που είχε δώσει ο Σαμαρά. Υπάρχει ελαφρώ πιο μαχητικό από τη συνέντευξη <laughs> στην <νέριτη>. Ελλάδα. <Ελαφρώς. laughs> Νομίζω εκεί ήταν το απόλυτο. <laughs> ναι, η απόλυτη μαχητικότητα. Κάποια στιγμή μετά. Δεν είδε και με εκτέλου γι' αυτό. Γιατί όχι, όχι τη... δεν κάνω... είδε. Όχι, δεν είδα. Με εκτέλου μέσα στη μαύρη νύχτα. <laughs> Θα το δούμε όμω γύρω από τα μηχανήματα. Όμω, κάποια στιγμή τον στρίμωξη τρέμει mm -hmm. και είπε για το κουλούρι που δεν έχουν τα παιδιά να τρώνε και εκεί η απάντηση επίση του Σαμαρά ήταν καταλητική. Όχι, μη την ώρα που λέει πάντως σε εμένα με κινητοποίησε ότι πάνε τα παιδιά και λιποθυμάνε από την αστεία. Γιατί οι οικογένειες δεν έχουν να τους δώσουν μισό ευρώ για να πάρουν ένα κουλούρι. Ωραία, ποια είναι η καλύτερη δυνατότητα για να πάρουν το κουλούρι τα παιδιά, να προχωράει έτσι κατάσταση στην που βρισκόμαστε σήμερα. Το δήλμα δηλαδή είναι να κάνουν. Έτσι όπω το θέα να κάνουμε να κάνουμε υπομονή ένα πόσο... χρόνο ενάμιση για να τρεμονών κουλούσε ένα χρόνο, αυτά θα έχουν πεθάνει τα κακόμια. Μην μη το πάμε και έτσι. Μην το πάμε. Εγώ το... δεν είδα παιδάκι να πεθαίνει ότι δεν έχει κουλούρια. Εγώ είδα αντίθετα την εκκλησία είδα ιδρύματα όπω είναι mm -hmm. του μιάρχου για παράδειγμα, το οποίο δώσαμε εκατομμύρια για το θέμα τη ζήτηση. Είδα από κάθε πλευρά να έχει κινητοποιηθεί ένα κόσμο φιλάνθρωπο, ο οποίο προσπάθει να καλύψει αυτέ. Το θέμα είναι η παιδεία και πιάνονται αυτό που είπε και ο δάσκαλο πριν ότι πολλά παιδιά όλα αυτά τα χρόνια είναι υποσυτισμένα. Ακούμε λέει οι δάσκαλοι να μα λένε δεν έχουμε κτλ, κτλ. Και σχηματοποιήθηκε όλο αυτό στο κούλουρι. Το χρησιμοποιούμε ως σχημαλόγου. σχήμα λόγου. Και απάντησε ήδη η Τρέμι, συγκλονισμένη, ότι δεν γίνεται. Και απάντησε ο Σαμαρά ότι αυτά δεν υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα. Και στην ερώτηση στην επιμονή, πώ, τι κάνατε εσεί και αν έχει ευθύνη η πολιτεία, ε, γυρίζει και λέει ότι υπάρχει ο Νιάρχο <Κι> και η Εκκλησία η Ελεημοσύνη. <laughs> δεν υπάρχει ελεημοσύνη πάντα. Δηλαδή ο εκπρόσωπο της πολιτείας... Υπάρχουν και είσοδο για αν θέλει κάποιο. Δηλαδή μπορεί να στρώσει την Ναι, ναι αυτό πολύ Δεν υπορεί, δεν υπάρχει. Να, ο δηλαδή, είμαστε έτσι, έτσι, έτσι ένα βήμα πριν βάλουν τα καρφιά. Είμαστε σαν κοινωνία εκεί. Αλλά υπάρχουν ακόμα ελεύθερα δηλαδή, Ο η επίσημη μέχρι πριν ο η του για τα χάλια τον μαθητή. Είναι ότι υπήρχε η εκκλησία και κάποια ιδρύματα και κάνανε ελεημοσύνη σε αυτά που δημιουργούσαμε εμεί ω πολιτεία. Αν δεν, δεν έχετε πεθάνει και επίσημο. κανένα παιδί, έχει δει παιδί να πεθάνει από κουλούρι, Όχι, κουλούρι, όχι. όχι, όχι. όχι. Μήπω έδεκαναν πατέρα του να πεθαίνει να αυτοκτονεί γιατί δεν είχε να του δώσει κουλούρι. Το, το κουλούρι, κουλούρι δεν ενοχλεί. Είναι τέτοι αυτό τέτοι το, το ένα το μάτι το κακό που δεν τα βλέπε καλά τα πράγματα. Εννοώ όλα τα υπόλοιπα. Πάντω να ξέρει τη Θεσμαρία. Ναι, η φιλανθρωπία. Ποιο το ναι. Όχι, δεν το άκουσα κιόλα. Είναι φιλάνθρωπο. Είναι φιλάνθρωπο. <laughs> φιλάνθρωπος, βάλαμε και το άνθρωπο, δηλαδή το Σαμαρά. Τι άλλο. Ε, να ξέρει ότι αν είχε μείνει λίγο ακόμα, αν είχε δεχτεί ο Κουβέλη, γιατί δεν δέχτηκε ο Κουβέλη. Ο Κουβέλη φταίει έτσι κι αλλιώ. Όμω ο Κουβέλη να μην θέλει αξιώματα. Πολύ σοβαρό. πολύ το Δεν καταλάβει ότι ήταν σοβαρό από τι αρχέ. Από, από, την αρχή από όταν έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Σύριζα. Και τώρα συνεχίζει. Ναι, Μπράβο. Και πριν ήταν ο Κουβέλη πολύ σοβαρό. Από όταν ήταν υπουργό των 90 πότε. Αν είχε δεχτεί ο Κουβέλη να ήταν πρόεδρο. Θα είχαμε βρει του 2-3 γιατί για 2-3 θα ψά Με έρθει στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα σε όλη αυτή την περιπέτεια και θα είχαμε βγει από το μνημόνιο mm. και σε ένα χρόνο θα είχαν γίνει όλα καλά. Γιατί το... Ναι, πώ είχε έρθει η ανάπτυξη πριν τρία χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Σε ένα, σε ένα χρόνο θα, θα ήταν όλα καλά. Το είπε ο ίδιο και μάλιστα είπε και για την νεολαία που προφανώ την ακούει, την αφουγκράζεται και την νιώθει. Και σα λέω, θυμηθείτε. Στο φθινόπωρο, στο τέλο τη δικιάς μα περιόδου η ανεργία έχει αρχίσει να πέφτει, το κλίμα καλυτέρευε και η νεολαία άρχισε να βρίσκει δουλειέ και η νεολαία άρχισε να βρίσκει δουλειε σε άλλη χώρα προφανώς βγάλανε έναν γιατρό από τη Γερμανία 3.500 λέει Έλληνες είμαστε εδώ στη συγκεκριμένοι γιατροί 3.500 γιατροί Λείπουν από εδώ. Ένα μικρό ταξιδάκι θα κάνει για να πα να δει το γιατρό σου. Έβρισκε δουλειά, έβρισκε... έτσι έχασε. Βεβαίω έχει χάσει ο άνθρωπο, έχασε τι εκλογέ. Επειδή ήταν αυτό, αλλά συνεχίζει η απτότητα να είναι αυτό όπω τόσο πολύ το είχαμε αγαπήσει. Το ωραίο του στιγμιότυπο ήταν με τη Φουρνάρησα. Ήταν μια αρτοποιό εκείνη. Το είδατε στο τέλο. Ναι, το κατώτατο μισθό και τι θα γίνει. Και είναι ωραίο να σου λέει κάποιο που δεν ξέρει από αυτά. Αλλά έχει προκαλέσει πολύ κακό στον τόπο. Ότι δεν πρέπει να κάνουμε να εφαρμόσουμε τον κατώτατο μισθό γιατί θα κλείσουν οι μικρέ επιχειρήσει και να του λέει αυτοί όχι. Έτσι απλά. Εγώ δεν θα διώξω. Το άδειασμα. Αμέσω. Το άδειασμα ναι. έγινε αμέσω και τη λέει μετά προ τιμήν σα. Εσύ που το έπεσε όμω και εσύ που το σκέφτεσαι έτσι και το χρησιμοποιήσε ω επιχείρημα προ τι είναι. Είπε, εγώ δεν θέλω να ανέβει ο κατώτατο μισθό. σαν παράδειγμα. <laughs> Πώ δεν θε. Ενώ τον είναι. έχει μειώσει το Θέλω. Αλλά δεν γίνεται. Τα θέλω. Δεν είπα. Εγώ θέλω να υπάρχει κάτι οτιδήποτε. Να ακούσουμε και με τη φουρνάρησα το διάλογο. Εάν όπως λέει μια πλευρά η κυβερνητική σήμερα αυξάναμε τον κατώτατο μισθό δεν θα ήταν υποχρεωμένοι, δεν θα το θέλατε, αλλά δεν θα ήταν υποχρεωμένοι να σκεφτείτε ξαφνικά ότι ίσως θα πρέπει μια που δεν τα βγάζω να απολύσω κάποιον από τους δέκα ανθρώπους μου. Όχι. Λοιπόν, έχω 10 εργαζόμενους αυτή τη στιγμή. Δεν τα βγάζω πέρα, χρωστάω στο ΤΕΒΕ, στην εφορία... Προτιμώ να πληρώσω αυτούς τους ανθρώπους Προφανώς, Γιατί προσέ... είναι 25 και 35 χρόνια μαζί μου Δηλαδή εγώ την επιχείρηση την έχω 35 χρόνια ναι, Αυτό σας τιμά ναι. Σκεφτείτε κάποιον ο οποίος έχει μια επιχείρηση Που αυτούς τους ανθρώπους δεν τους ξέρει ναι. Είναι να πάρει Δεν θα πάρει αν είναι να του βάλουν αύξηση του κατώτατου μισθού ναι. Πάω να περάσω κάτι ναι. Το οποίο είναι νομίζω καθαρό Ότι σε τέτοιες δύσκολε περιπτώσεις Είναι πολύ εύκολο ναι. Ρητορικά να λες Ότι εγώ πρόκειται να αυξήσω τους των μισθού την ώρα που ξέρεις ότι αυτό πιθανότατα θα δημιουργήσει καινούρια ενέργεια Είναι πρόβλημα αυτό. Τόσους λέμε... πολλούς φόρους, τόσα πολλά έξοδα, δηλαδή π, δεν ξέρουμε τι να φοβηθούμε πλέον. Τη ΔΕΗ, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, ε, την εφορία που έχει γίνει νόμιμη τώρα πια και εντάξει. Πάλι επιμένει. Και λέει ότι είναι η φό, φο... η... μισθοδοσία. Σε αυτού που δεν ξέρει κτλ. Και, και του λέει η κυρία, το γυρίζει στου φόρου, στου λογαριασμού, Στο επειδή δεν είναι το πρόβλημα εργαζόμενο. Το πρόβλημα είναι όλα αυτά που έχετε κάνει εσεί. Του το παιδιό φορέ με τον τρόπο τη δεν καταλάβαινε τίποτα. Εκεί του έχει μείνει ότι αν ανέβει ο μισθό θα κλείσουν. Αυτοί κυβερνούσαν και παίρνανε και υψηλά ποσοστά και συνεχίζουν να παίρνουν υψηλά ποσοστά. Καλά, 15%. Καλά, δεν τώρα. έχει είναι και υψηλό. πόλεις εκλογές και το δέχει το και ο μηδέν, Βαγγελάτος. Από το 0 είναι πολύ υψηλό πολύ. το, το, το 15% είναι. που τον δείχνω. Στο... Ό,τι είναι είναι. Λοιπόν, 5 χρόνια μετά ένας μικρός απολογισμός. Όταν πρώτο ξεκίνησα εδώ τη δουλειά, το μόνο μου άγχος ήταν η παραγωγή τη επόμενη μέρα. Να προλάβουμε να καλύψουμε του πελάτε μα. Τώρα το άγχο μα είναι το αν θα έχουμε δουλειά την επόμενη μέρα. Με 360 μπορείτε να ζεσίτε, ή το άντρε μου έχει τελειώσει το ταμείο του. Εγώ μέχρι το Δεκέμβρη, άλλου δύο μήνε. Μετά πώ θα ζήσω. Μου λένε για 2-3 ώρε ή τετρά ώρα. Αλλά είναι πολύ χαμηλό ο μισό. Είναι δηλαδή 100 ευρώ το μήνα. Είναι μεγάλη μάστιγα για την νεολαία αυτό το πράγμα. Έλα, θα συνειδητοποιήσουμε, έλα, θα συνειδητοποιήσουμε. Εγώ κάθε μέρα στέλνουμε 200 βιογραφικά. Και τι. Δεν μπορώ να βρω δουλειά πουθενά. Όλοι λένε ότι είμαι μεγάλο, ότι δεν αξίζω. Πριν μια βδομάδα μετακόμισα από το σπίτι μου, μένω με του γονεί μου. Η γυναίκα μου δουλεύει για 370 ευρώ και δεν ξέρω πού θα οδηγήσει. Θέλω να κάνω ένα παιδάκι και δεν μπορώ. Είμαι δύο χρόνια πατριμένο και δεν ξέρω θα γίνει. Στου σούπερ μάρκετ του λένε μέχρι 30 χρονών. Βασικό το ότι θέλουν στο οποιοδήποτε κόστο. Μα δεν γεννήθηκα να ξέρω την κάθε δουλειά. προϋπηρεσία, Άσχετα το τι ξέρει ή δεν ξέρει, προϋπηρεσία. υπηρεσία. Να την βρω πού. Πάω, γυρίζω και περιστασιακά δουλεύω έτσι κάποιου μήνε, τουλάχιστον μια δεκαετία τώρα. Από τα 40 και μετά να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Το πάμε. Ένα θα δουλεύει σε κάθε σπίτι. Ε, 47 χρονών και αισθάνομαι άχρηστο στην Εντελώ άχρηστο όμω. Σαν να μην υπάρχω, σαν να κοινωνία. Ρε φίλε. είναι ιστορικό το τηλέφωνο αυτό γιατί είναι, σε παίρνω από το μαγαζί που κλείνω, ρε φίλε και είναι το τελευταίο τηλέφωνο που κάνω μέσα από αυτό το χώρο που σας έχω για τόσο καιρό <Ρε> Θέλω να σε ευχαριστήσω εσένα και την εκπομπή σου που... Μα έδωσε και στιγμέ χαρά σε αυτό το χώρο εδώ μέσα. Αλλά ήταν οι μόνε. Ναι, ήταν. Κατάλαβα. Ήταν, ήταν οι μόνε. Και συνεχίστε. Τι μαγαζί ήταν, ναι. Με κοσμήματα, αποστολή. Ναι. Με... Να ναι, με κοσμήματα. Είμαι κοσματοποιό 5 γενναίε. Και είμαι εγώ αυτό που θα κλείσει τον κύκλο των 5 γενναίων. Απλά θεώρησα, ζωστό, λέω, να σπάρω τώρα. Πιο να πάρω λίγο να χαρώ, λέω, να ανεβώ. είναι εγώ. το τελευταίο τηλέφωνο που κάνω εγώ εδώ μέσα. Και σε ευχαριστώ πολύ εσένα και του συνεργάτε για τη χαρά που μου έδωσε. Γιατί ήταν οι μόνε εδώ μέσα. Να είσαι καλά. Nie mów mi, Λοιπόν, εδώ είμαστε. Παντρεύομαι. Ναι. ναι. Με τι? Με μια κοπέλα εδώ πέρα. Από σε αγαπώ, θέλω να με παντρευτεί. Ωραία, άντε. Οπότε μάλλον παντρεύομαι. Να ζήσετε να ευτυχήσετε. Ευχαριστώ. Επίση, από να δω αν ξέρει yeah. από λουτράιδι ψού, μου τι είναι τα λιτσάκια. Για να τη διορθώσω την άσχητη ή τον άσχητο φίλο. Είναι τα λετσάκια, όχι τα λιτσάκια. Αμφισβητούν ότι έχει πηγέ. Αμφισβητούν. Αμφισβητούν. ότι κάνουν Τσεκάρουν, αν η πηγή. Για τα όσα λέμε, για και τη, τη ζωή, το μυθιστάν είναι, είναι, είναι έγκυρη. Ναι, ναι, ναι. Όχι σε εμά αυτά, δεν παίρνουμε ποτέ θέση. Πάντα μα ξέρετε, εδώ λίγο θολότα παίρνουμε. Αλλά στο συγκεκριμένο πήραμε καθαρή. Λοιπόν, και λέει, Υπάρχει λόγο. Τηλεοπτικό γύρισμα για αέρανο στην είσοδο τη Αττική οδού. Μάλλον δεν του φαίνεται να μα πάρουν, δεν θα πλησιάσουμε ούτε στα Αττική <laughs> 100 μέτρα σύν πλήν από την Αττική ανήκει στον Όμιλο. Δεν δε δε μπορούμε να κάνουμε διάφορα. Άντε από μακριά να δείχνουμε ότι. με zoom κάμερα. Πολύ καλό zoom, δεν γίνεται αλλιώ. Έτσι λοιπόν ενώ μπήκαμε στα μνημόνια και ενώ περνάμε τόσο ωραία υπάρχουν κάποιοι που καμαρώνουν και θεωρούν ιστορικές τις ψηφοφορίες των μνημονίων. Τι σο η συμφωνία είναι αυτή για να μιλήσουμε Πάτω, και επί τη ουσία του ιστορία. Το Όχι, δεν ξέρω. Όχι, δεν είναι ισχυρό. δεν είναι Τι Δεν κυρώθηκε. Είχε... Δεν κυρώθηκε. Είχε... Δεν κυρώθηκε. Είχε... Δεν κυρώθηκε. 6 είχε... Μαου του 10 το ψηφίσαμε. Είναι μια υπερήφανη μέρα στην ιστορία. Μην τη πολύ καλά και δεν Είναι η μεγαλύτερη για την πολιτική μου διαδρομή. Ναι, αισθάνεται υπερήφανος. Αν έχει λέει, τι θα λέει. Όντως, ναι. Αυτό ακριβώς. Έχω υπογράψει την καταδίκη τόσων ανθρώπων. Ναι, ναι, ναι. Όλοι αυτοί το λανσάρυνος κάτι πολύ αναγκαστικό πρώτον και δεύτερον ότι αν δεν είχαμε ψηφίσει αυτό θα είχαν γίνει τα πράγματα χειρότερα. Το δεύτερο είναι η υπόθεση. Γιατί mm. αν δεν είχαμε ψηφίσει το πρώτο μνημόνιο, μπορεί κάποιο να πει επίση υπόθεση ότι αν ήταν ένα ηγέτη μάγκα και ένα λαό επίση μάγκας, μπορεί να τα είχαμε ξεπεράσει όλα αυτά και τώρα να συζητούσαμε και να βλέπαμε όντω τον καλανό ουρανό. Και αυτό η υπόθεση. Μάλιστα, και λέμε μόνο το... ότι. Ήταν και μάγκα λαό. Α, και μάγκα και και μάγκας... Εννοείται η μαγκιά ικανότητα. Πέτοια μαγιά που να έχει αποτελεσματικό. Αλλιώ μαγιά γιατί μαγιά δεν έχει νόημα. Σαν τον Αντρέα ένα πράγμα να έχει αποτελεσματικότητα. Αποκλει... Σαν, σαν κανένα μέχρι τώρα Α, ένα εντάξει. πράγμα. Α. Δεν εννοούσα κανέναν από αυτού που ξέρουν. Ναι. Αλλού ήταν ο νους μου, τέλο πάντων έχει σημασία που ήταν ο νου μου. Στο κάστρο και στου τσέδε. κάστρο και στα κάστρα. <laughs> και όχι τίποτα από αυτά. Α. Λοιπόν, ήρθε το μνημόνιο, υπερήφανο του άνθρωπο για όλα αυτά. Το κατηγορούσαμε όλοι, αλλά όχι όλοι τελικά. Πόσο ποσοστό του μνημονίου απενεχόμαστε. Σε αυτέ τι μεταρρυθμίσει θα προσθέσουμε περίπου το 70% των μεταρρυθμίσεων ή δεσμεύσεων που υπάρχουν στο υπάρχον μνημόνιο. Δεσμεύσει με τι οποίε ω όφρονε άνθρωποι δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Οι σόφρονε, αυτά δεν έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Ότι το 70% του μνημονίου είναι καλό, ψηφίστε με για να δούμε το άλλο 30. Έτσι, και γι' αυτό έλεγε. ψηφίσαμε. Θυμάμαι εγώ κάτι διαφορετικό. Όχι, όχι. όχι καλά αυτό, θυμάστε, αυτό καλά, δεν προϊκλή. είμαι προβλαμένο. Ούτε αυτοί, τα ούτε αυτοί ψεύτε. Α, yeah. εγώ μπορεί να είμαι, ναι. Yeah. Είμαι εγώ βλαμμένο. Είναι αυτοί ψεύτε. Yeah. Ε, δύσκολο. Το έγεια yeah. που πήγαινε, για μένα. Yeah. Εμένα το λήξαμε, είμαι. Yeah. Πάμε στου άλλου. Το θέμα δεν είμαι εγώ. Ah, Πώ βάφονται yeah. τα αυγά. Με τι βάφονται αυγά. Με Me... πορθές Κάνει λάθο για άλλη μια φορά, είσαι λάθο και εκτό. Όχι, oh, και... α μείνουμε λίγο σε αυτό γιατί το βλέπω ότι τον κύριο Βαρουφάκη τον Με έχει στοχοποιήσει. Κάτι θέλει να πει για τον κύριο Βαρουφάκη. Τον έχετε στοχοποιήσει. Γιατί. Εντάξτε, θεωρώ ότι είναι πρωταγωνιστής ενός ε, θεάτρου πολιτικών απειλών, συνεχώς κατά το πάντον, με τις δικές του ενδυματολογικές εκεντρικότητε που βεβαίως τις δέχομαι, αλλά ότι όλα αυτά τα κάνει για το «ουάου». Wow. Και με «ουάου» wow δεν βάφονται αυγά. Η απόκληση των εσόδων δεν μου δίνει αυτή την άνεση να περιμένω. Πόσα λεφτά δηλαδή έχουμε απόκληση. Ε, μέχρι τώρα υπάρχει απόκληση τάξη των 350 με 400 εκατομμυρίων. 350 με τρα, 400. Λείπανε αυτά. Χθε το πρωί. θα, θα, θα, θα βρεθούν. Βρεθήκανε. <laughs> Όχι, πριν βρεθούν. Αυτά τα είπε πρωί. Μετά βγαίνει σε ένα ραδιόφωνο. Δεν λείπανε 400. Είχε αυξηθεί το ποσό. Τα δεδομένα αυτή τη στιγμή είναι ότι χρειαζόμαστε κάποια χρήματα για να ανταποκριθούμε σε όλε τι υποχρεώσει θεωρούμε. Ότι το, το ταμιακό μα κενό είναι γύρω στο ένα δι. Ένα δι. Γενικώ. Το, το ταμιακό κενό, όχι για πληρώσει και συντάξει. Αλλά δεν είπε για μισθού. Λέει, μου λείπει 400. 400. Ήταν... Μετά μου λείπει ένα δι. Αλλά μέχρι να πάει στο γραφείο. Αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή Σαν να έχει κίνηση. Τι ναι, ναι, ναι. γίνεται, δόξα είναι. το Θεό. Να, να ευχαριστούμε το Θεό που έχει, που έχει κίνηση. Γιατί μπορεί στο γραφείο να σε περιμένουν 400 εκατομμύρια. Ήδη από συσκέψεις που είχαμε και από, από, από εκείνη την ώρα που το είπαμε μέχρι τώρα θεωρούμε ότι καλύπτεται αυτό το ποσό Μια μισή ώρα ήμουν στο σπίτι μου mm. ε, τώρα βρίσκομαι στο γραφείο μου mm -hmm. ε, υπάρχουν διάφορα ταμεία, ε, ταμεία. Ασφαλιστικά, Α, ασφαλιστικά ταμεία ναι, ναι. Ασφαλιστικά ταμεία Ποιά ταμεία είναι αυτά που σας δίνουν χρήματα Τώρα αυτά τα ξέρει ο κύριος Στρατούλης γιατί εντάξει είναι συνολικά μου ήρθε έτσι μία πληροφόρηση από τον κύριο Στρατούλη Ο Στρατούλης μοιράζει λεφτά. Ε. Ωραία, κάτι... δεν του το είχα. <laughs> Μπράβο Αφέμαξε κάτι ταμεία, δεν είναι τίποτα. Μην δεν έχουν αυτά. Βγαίνουν κάτι οι του μεταξύ και λένε, δεν έχουν τα ταμεία τόσα λεφτά να δώσουν. Βρεθήκανε. Πώ βρεθήκανε, Όλα αυτά τους δεν είναι λίγο Από του Ρώσου. Μαφιόζηκαν. Δεν, δεν δίνουν οι Δεν διατηρούσαν ούτε, ούτε, ούτε <laughs> Α Έχουμε... μα δώσει κάποιο. Είναι στη χειρότερη στιγμή, δεν το καταλαβαίνει ο καθένα, όταν ανά μια ώρα ψάχνεις να βρεις λεφτά και λόγω διαπραγμάτευσης, λόγο-λόγο φτιάχνουν για ένα ωραίο κλίμα όλα αυτά και μπροστά στην καταστροφή θα πούμε όλοι φέρε το μνημόνιο να τελειώνουμε εκεί πηγαίνει όλο αυτό Όμω, επειδή είναι όλα αυτά πολύ δυσάρεστα δεν λειτουργεί τίποτα στην οικονομία αν δεν ήτανε κι αυτή θα το περνούσαμε πιο βαριά Δηλαδή βγαίνει ο ομάδα, σε έχει χάσει κάτι λεφτά, οι άλλοι λέει να αλλιάζονται, ο άλλο λέει θα πληρώσουμε όλε τι δόσει. Μόρε, μην που με φέρνει το, το σαμάταμιση εκατό, σιγά σιγά, στι το εκλογέ του Ιουνίου, Όχι μην που με Ο Σαμαρά και, και χτε απέδειξε πόσο ελάχιστο είναι ακόμη και χτε που είναι αβανταδόρικο το πολιτικό περιβάλλον ναι, αλλά, για το Σαμαρά, για την αντιπολίτευση. Αλλά είναι τσατρική σχολή. Δέχεται ναι. debate. Τώρα. Τώρα, τώρα, τώρα. Ναι, το παιχτευτέ. <laughs> Μήπω πάει να κάνει και την παράδοση παραλαβή στο Μαξίμπορ. Μπορεί, μπορεί. Πάει μια μέρα του πει να σα παραδώσω γιατί μια παράδοση από προχτέ. Τελειώσαμε σε λίγο μαγαζίνο. Α, υπόλοιπα θα τα υπόλοιπα εμεί τα πούμε αύριο. Γεια σα.